Ελληνικά παραμύθια Η τόσο δούλα. Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια γυναίκα που ζούσε μόνη της. Πάντα ήθελε μια κόρη, από τότε που ήταν και αυτή η κοριτσάκι. Ένα ηλιόλου στο πρωινό, πότιζε τα φυτά της και έκλαιγε, γιατί σκεφτόταν τι καλά που θα ήταν να έχει ένα κοριτσάκι για να παίζει. Η καλή νεράιδα εμφανίστηκε μπροστά της. «Τι έγινε, παιδί μου? Γιατί κλες; «Θα ήθελα πάρα πολύ ένα κοριτσάκι!» «Θα μου πεις, παρακαλώ, που θα βρω ένα!» «Χρειάζομαι βοήθεια!» oh, «Μην ανησυχεί. Είναι εύκολο να σε βοηθήσω!» Η καλή νεράιδα έκανε ένα μαγικό και εμφάνισε μπροστά της ένα σπόρο!» «Κοίτα να δεις, παιδί μου. Αυτός δεν είναι κανονικός σπόρος που βάζουν στον κήπο. Αυτός ο σπόρος θέλει αγάπη και ζεστασιά. Βάλ τον σε μία γλάστρα και θα δεις τι θα συμβεί. Αλλά μην ξεχνάς ότι χρειάζεται πολύ φως». «Ω, σε ευχαριστώ, καλή νεράιδα. Είσαι πολύ γενναιόδορη». Φύτεψε τον σπόρο σε μία γλάστρα. Έβαλε τη γλάστρα μπροστά από το παράθυρο για να τη βλέπει καλά ο ήλιος. Ο σπόρος έγινε γρήγορα ένα όμορφο λουλούδι όπου έμοιαζε με τουλίπα. Η γυναίκα το φρόντιζε με αγάπη και το πότιζε κάθε μέρα. Μια μέρα φίλησε απαλά τα μισόκλιστα πέταλά του. Και ως διαμαγείας το λουλούδι άνθησε και άνοιξε. Μέσα του Καθόταν ένα πολύ μικρό και όμορφο κοριτσάκι. «Είναι το παιδί μου, η κόρη μου! Θα την ονομάσω το Σοδούλα, γιατί είναι τόσο δα μικρούλα! Είμαι η μητέρα σου κόρη μου και σε λένε το Σοδούλα!» Το λουλούδι της είχε χαρίσει την κόρη των ονείρων της. Της έφτιαξε μια κούνια από ένα καρυδότσουφλο. Έβαλε πέταλα βιολέτα για στρώμα και ένα πέταλο τριαντάφιλου για κουβέρτα. Την ημέρα έπαιζε με μια βάρκα από πέταλο του λύπας και κολυμπούσε σε ένα πιάτο. Έκανε κουπί από τη μία στην άλλη με κουπιά φτιαγμένα από τρίχε άσπρου αλόγου. Ήταν πραγματικά χαριτωμένο θέαμα. Ένα βράδυ είχε αποκοιμηθεί βαθιά στο καριδότσουφλο. Μια μεγάλη βατραχή να μπήκε μέσα από μια τρύπα στο παράθυρο. Τι όμορφη που είναι! Θα ήταν τέλεια ανήφη για τον αγαπημένο μου γιο! Πήρε λοιπόν το καριδότσουφλο, όπου κοιμόταν η τωσοδούλα, και την ακούμπησε προσεκτικά σε ένα νούφαρο στη μέση τη λίμνη. Τη βάλαμε πάνω σε ένα νούφαρο. Δεν θα μπορέσει να το σκάσει ποτέ. Ολομόναχη πάνω στο πράσινο νούφαρο, η τόσοδούλα έκατσε και έκλαψε. Δεν ήθελε να παντρευτεί τον απέσιο πέσει ο της Βατραχίνας. Δεν σε παντρεύομαι με τίποτα! Δεν μπορείς να μου μιλάς έτσι! Εν τω μεταξύ, η μητέρα έψαχνε την τόσοδούλα σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Αλλά δεν την έβρισκε. Ένα κοπάδι από ψάρια κολυμπούσε στο νερό από κάτω της. Είχαν δει το βάτραχο και είχαν ακούσει τη συζήτηση. Τη λυπήθηκαν και αποφάσισαν να τη βοηθήσουν. Έντω μεταξύ, η βατραχίνα και ο γιος της έκαναν ετοιμασίες για το γάμο. Τα ψάρια μαζεύτηκαν γύρω από το κοτσάνι και άρχισαν να το πριονίζουν με τα δόντια τους. Το νούφαρο κόπηκε από το κοτσάνι και η τόσοδούλα άρχισε να επιπλέει. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ! Είστε πολύ ευγενικοί! Η τόσοδούλα έφυγε μακριά, πολύ μακριά, εκεί που δεν θα την έβρισκαν οι βάτραχοι. Η δούλα ταξίδευσε μακριά Εκεί που τα πουλιά την έβλεπαν και έλεγαν «Τι όμορφο κορίτσι!» Όταν έπεσε το σκοτάδι Τυλίχτηκε με τον νούφαρο και κοιμήθηκε Αλλά το επόμενο πρωί Ξύπνησε σε ένα μέρος Όπου ο ήλιος χτυπούσε το νερό Και το έκανε να φαίνεται σαχρισό. χρυσό Κατευθυνόταν προς το τέλος του ποταμού Τότε, ένα μεγάλο ζουζούνι πέρασε. «Τι όμορφο κορίτσι είναι αυτό! Πρέπει να τη σώσω!» Αμέσως, τη γράπωσε και την πήγε πετώντας σε ένα πολύ μακρινό μέρος. «Πού με πηγαίνεις, κύριε ζουζούνι» «Σε πηγαίνω στο σπίτι μου» Μετά από λίγο, έφτασαν στο σπίτι του ζουζουνιού και όλα τα άλλα έντομα που με πηγαινει κυριε ζουζουνι σε πηγαινω στο δέντρο... Ήρθαν να δουν ποιος είχε έρθει Φίλοι μου, δείτε τι όμορφο κορίτσι Θέλω να την πατρευτώ. Έχει μόνο δύο πόδια Τι απέσιο θέαμα που είναι Κοιτάξτε εδώ, έχει δύο χέρια Τι φρικτό, μοιάζει με άνθρωπο Τι άσχημη που είναι ο κύριος Ζουζούνης τελικά συμφώνησε μαζί τους και νευριασμένος την άφησε ολομόναχη βαθιά μέσα στο δάσος. Ο χειμώνας πλησίασε. Άρχισε να πέφτει χιόνι. Και το άμυρο κορίτσι έτρεμε από το κρύο. Έκανε παγωνιά. Περπάτησε πολύ, ψάχνοντας φαγητό και ζεστασιά. Μετά από λίγο έφτασε σε μια μικρή καλύβα. Πλησίασε την τεράστια πόρτα της καλύβα και τη χτύπησε. Η ποντική να που ζούσε στην καλύβα βγήκε έξω. «Τι είσαι εσύ, άμυρο πλασματάκι!» Α, oh, έχω χαθεί στο δάσος! Έχω ξεπαγιάσει και δεν έχω φάει τίποτα!» «Μπορείτε να με βοηθήσετε!» Ζωμόνι μου εδώ! Μπορείς να μπει στο σπίτι και να μοιραστούμε το δίπαινο μου! Θα ζεσταθεί στο σπίτι!» Αλλά πρώτα, μπορώ να μάθω το όνομά σου Είμαι η τόσο Η τοσοδούλα μπήκε μέσα Η καλύβα ήταν ζεστή Με μια αποθήκη γεμάτη σπόρους και μια κουζίνα με πολλά φαγητά Σε ευχαριστώ που μου έδωσες φαγητό και ένα ζεστό μέρος να μείνω Μπορείς να μείνεις εδώ για όλο το χειμώνα Κυρία Ποντικίνα, είστε πολύ ευγενική η Ποντικίνα είχε μαγευτεί από την ομορφιά της τοσοδούλα και ήθελε να την κρατήσει κοντά της για πάντα. Ήρθε Σαββατοκύριακο και θα έχουμε επισκέψεις. Μια φορά την εβδομάδα ο γείτονας έρχεται να με δει. Το κουδούνι χτύπησε και εμφανίστηκε ένας τυφλοπόντικας. Είχε έρθει για επίσκεψη φορώντας το όμορφο μαύρο παλτό του. Ο Τυφλοπόντικας άκουσε τη γλυκιά φωνή της το Σοδούλας και την ερωτεύτηκε. Αποφάσισε να την παντρευτεί. Πήγε λοιπόν στην Ποντικίνα και είπε «Θα σου δώσω όλο το φαγητό και το σπίτι μου, αν με παντρέψεις με αυτό το όμορφο κορίτσι». Η κυρία Ποντικίνα δεν θα μπορούσε να πει όχι στον πλούσιο Τυφλοπόντικα. «Εντάξει λοιπόν, θα αρχίσω τις προετοιμασίες». «Ναι». Η τόσο δούλα δεν ήθελε να παντρευτεί τον Τυφλοπόντικα. Έτσι το επόμενο πρωί αποφάσισε να το σκάσει. Όπως πεπατούσε στο δάσος, συνάντησε ένα πληγωμένο σπουργίτη, ξαπλωμένο στο έδαφος. Το άμυρο πουλί σίγουρα θα έχει πεθάνει από το κρύο. Καθώς πλησίασε, είδε πως το σπουργίτη ζούσε. Ήταν πολύ πληγωμένο. Είσαι καλά, γλυκό σπουργίτη. Όχι, τρέχει αίμα. Η τόσο δούλα αποφάσισε να βοηθήσει το πουλί και έφερε επιδέσμου και φάρμακα για το σπουργίτη. Μην ανήσυχείς, κυρία σπουργιτίνα. Όλα θα πάνε καλά. Το μικρό σπουργίτη μπόρεσε να πετάξει όταν τις έδεσε την πληγή. Αντί, όμορφο πουλάκι! Σε ευχαριστώ, όμορφο κορίτσι! Δεν θα το ξεχάσω πότε! Πώ μπορώ να σε βοηθήσω» Τότε είδε την Ποντικίνα και τον Τυφλοπόντικα να έρχονται, φωνάζοντας το όνομά της «Ε, το Σοδούλα, πού είσαι» Όταν η το Σοδούλα άκουσε τις φωνές, είπε στο σπουργίτη «Η Ποντικίνα θέλει να παντρευτώ τον Τυφλοπόντικα» «Σε παρακαλώ, μπορείς να με πετάξεις κάπου μακριά τους» «Δεν θέλω να παντρευτώ τον Τυφλοπόντικα» «Έχω ένα σχέδιο, έλα» Ανέβα στην πλάτη μου, γρήγορα! Γεια σου κυρία Ποντικίνα, ευχαριστώ για όλα! Σε αγαπώ και δεν θα σε ξεχάσω ποτέ! Ο Τυφλοπόντικας και η Ποντικίνα ξαφνιάστηκαν όταν είδα την τσοδούλα να πετά μακριά του. Το σπουργίτι την πήγε σε μια λουλουδοχώρα, όπου υπήρχαν όλα τα είδη των λουλουδιών και μικρά πουλιά που τραγουδούσαν. Ομόρφο μέρο! Πώς λέγεται? Λέγεται Λουλουδοχώρα! Αλλά εγώ πρέπει να φύγω! Ευχαριστώ καλή μου φίλη! Είσαι η καλύτερη! Η τόσο δούλα ήταν πολύ χαρούμενη! Αυτό είναι το σπίτι μου! Τα λουλούδια μυρίζουν τέλεια! Τα πουλιά τραγουδούν τόσο όμορφα! Σύντομα όμως θυμήθηκε το αληθινό της σπίτι πως τη μεγάλωσε η μητέρα της, με αγάπη. Στεναχωρήθηκε και ήθελε να επιστρέψει στο σπίτι της. Ξαφνικά όμως, εμφανίστηκε ο βασιλιάς της Λουλουδοχώρας. Είδε την τοσοδούλα και την ερωτεύτηκε. Είμαι ο βασιλιάς της Λουλουδοχώρας και είσαι το ομορφότερο κορίτσι που έχω δει. Θα με παντρευτείς, θα γίνεις γυναίκα μου. Θα είσαι η βασίλισσα της Λουλουδοχώρας. Η τοσοδούλα το σκέφτηκε Ήταν ένας εντελώς διαφορετικός σύζυγος Από το γιο τη Βατραχίνας Τον κύριο Ζουζούνη Και τον τυφλοπότικα με το μαύρο παλτό Ναι, αλλά μόνο αν με πάστη τη μητέρα μου Για να ζήσουμε ευτυχισμένα και οι τρει μας Ο βασιλιά συμφώνησε Και έφερε ένα δώρο στην τόσο Το καλύτερο δώρο ήταν ένα ζευγάρι φτερών Που κάποτε άνοιγαν σε μια πεταλούδα όταν τα έδεσαν στην πλάτη τη, μπορούσε και αυτή να πετά από λουλούδι σε λουλούδι. Μετά από λίγο έγινε και ο όμορφος γάμος. Μετά από τον γάμο, ο βασιλιάς και η σοδούλα πέταξαν και έφτασαν στο σπίτι της μητέρας. Η μητέρα της χάρηκε πολύ που την ξαναείδε. «Ω, το σοδούλα δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι που ξαναείρθες». Δεν θα σε αφήσω να ξαναφύγεις τώρα. Δεν θα ξαναφύγω ποτέ, μητέρα. Η μητέρα τους δέχτηκε και τους δύο στο σπίτι της και έζησαν αυτή καλά και εμείς καλύτερα.